Κυρίες μου και κύριοι, καλή σας μέρα, καλώ ήρθατε στο Ράδιο Άρτα στους 101,5 FM και στέρεο Εδώ είμαστε στο... πάλι και σήμερα με την εκπομπή στον τοίχο Γιάννης Λαζάρου στο μικρόφωνο 2 6 4 0 60 αν θέλετε να μας κάνετε κάποια παρατήρηση εδώ είμαστε να σας ακούσουμε Μουσική Πολλές καλημέρες σε όλους τους φίλους που είναι συνδεδεμένοι και από Ιερού Ιντερνεδίου και μέσω Αέρος Αέρος και στους φίλους που... Κάνω αναμετάδοση στα ραδιόφωνα Ράδιο αετό, κοζάνη, Art FM, Ελλάς, Κύπρος <μου> Νίκος Αμάραντος Και Κώστας Γιώνης Και όλοι οι άλλοι φίλοι <μου> Να τους ευχαριστήσουμε για μία ακόμη φορά <μου> Αν ακούει ο καναλάρχης Αμάραντος Ας μας κάνει ένα τηλέφωνο Να τον ρωτήσουμε κάτι Τι να πούμε κυρίες μου και κύριοι Νομίζω ότι Τε 3 τέταρτα της Ελλάδας είναι Ταμπούρλο σήμερα Διότι σε μια τσικνισμένη Ελλάδα Γέλακα διάβαζε ένα άρθρο ενός τύπου Τι να κάνω και εγώ το έρμο Ο οποίος Εντάξει από αμοιβάδε Από αμοιβάδες έχουμε γεμίσει Ας το καλύτερα μην αναφερθώ Ο τέλος πάντων αμα, αμα δεν είχαμε και τόσες αμοιβάδε Θα μου πεις, Δεν θα ήμασταν εδώ που είμαστε Ναι τέλος πάντων Κυρία μου και κυρία μου έχουμε Τι να άλλο να έχουμε Δεν ξέρω αν έχουν ρεύμα Οι άνεργοι Όλοι αυτοί Τέλος πάντων Που συνεχίζουν να περνάνε όπως επισάμερα βενιζέλων ε, Αν έχουν ρεύμα λέω να δουν Στα τηλεοράσια τους Το show που Λαμβάνει η χώρα ε, Εκεί στο Eurogroup Και Ουσιαστικά Μέχρι να έρθει η Δευτέρα Να μάθουμε τα Μαντάτα, Δηλαδή ποια Μαντάτα να μάθουμε Τα Μαντάτα τα ξέρουμε καλύτερα Από αυτός που τα συζητάνε εκεί ε, παρακολουθήσαμε την συνέντευξη του κυρίου Τσίπρα ο οποίος μας είπε να ξεχάσετε το μνημόνιο και την Τρόικα εντάξει, το ξεχάσαμε το μνημόνιο και την Τρόικα τώρα πως το λένε, ε, θα, το, θα το ονομάσουνε γέφυρα μετάβασης, πως είπανε γέφυρα του μέλλοντο που λέγε εδώ κάποιος παλιά οπότε θα έχουμε δύο ε, κατηγορίε τώρα πια Πρώτα είχαμε τους μνημονιακούς και τους αντιμνημονιακούς Τώρα θα έχουμε τους γεφυρομεταβατικούς Και τους αντίγερογεφυρομεταβατικούς Και η πλάκα θα είναι ότι στους δεύτερους θα είναι ο Σαμαράς Ναι, ναι σου λέω, ναι. με την παρέα του Ναι και μας είπε να τα ξεχάσουμε Κάπου θα τα ξεχάσουμε Αλέξι. Εκείνο το οποίο έχει σημασία λέξη Είναι επειδή στις προγραμματικές δηλώσεις αλλά και σε όλα αυτά τα οποία έχετε ως κύριο μέλη μας στις μεταρρυθμίσεις δηλαδή το μόνο μέλημά σας είναι να μην, να, μην δι-, να μην κάνετε διαρθρωτικές αλλαγές στον κρατισμό αυτό φαίνεται τελικά ότι είναι το, με, το, το μέλημά σας αυτές είναι ουσιαστικά οι μεταρρυθμίσει που θέλετε να κάνετε και να παίξετε με κάποια όπως παίζαν οι άλλοι με το γαβαλά μπες μέσα αυγές κάποιον θα βρείτε κι εσεί τώρα να Κορεστεί η δική μας μανία λοιπόν το θέμα όμως αφού τα διορθώνετε όλα πρέπει να διορθώσετε κάτι να πολύ μούρθε τώρα ας πούμε Η ε, ελεύθερη επαγγελματίε, ας πούμε ξέρω οι μαγαζάτορες οι περιπτεράδε οι ελεύθεροι επαγγελματίε γενικώς εν, όλο αυτόν τον καιρό ενώ οι δουλειές τους πήγαν κατά διαόλου και άλλοι κλείσαν οι υποχρεώσει τους πήγαιναν μόνο προς τα πάνω δηλαδή μόνο και μόνο να σκεφτείς τι είναι αυτό το τεβε για έναν επαγγελματία λέμε κάποιος εγκέφαλος από την κυβέρνηση να το σκεφτεί μόνο και μόνο αυτό να σκεφτείς τίποτα άλλο αυτό το, το, το σφαγείο αυτή την κιλοτίνα που λέγεται τεβε που δεν μπορείς να κάνεις δουλειά χωρίς αυτό το πράγμα διότι δηλαδή περί πράγματος πρόκειται εντάξει λοιπόν πρέπει να δώσετε μια λύση σε αυτό το θέμα μην τσαμπονάτε δηλαδή ε, για αναπτύξει. Γιατί και να θελήσει να κάνει μια δουλειά ένας άνθρωπος προσκρούει πάνω σε αυτό το πράγμα το οποίο λέγεται καταρχάς τέβε Άστα τα άλλα yeah, Δηλαδή πρέπει να σκεφτεί ένας οικονομικός εγκέφαλος πόσα πληρώνει τώρα ένας επαγγελματίας το δίμενο 500, 600, 700 ευρώ yeah, Για να κερδίσει σήμερα από μια δουλειά 500, 600, 700 ευρώ πόσο είναι Αυτά πρέπει να είναι από το κέρδος κύριε δημόσια λειτουργέ για να τα πληρώσει κάποιο. Αλέως, πως θα πληρώσω Κάτι πρέπει να σκεφτούν αυτοί οι εγκέφαλες. Τέλος πάντων τι μου ήρθε και εμένα πρωί πρωί Μετά την τσικνοπέμπτη, Λιμόν ε, Αλλά όταν έχεις ανθρώπους Όταν έχεις ανθρώπους Όταν έχεις αμοιβάδες Οι οποίοι θεωρούν Ότι οι άνθρωποι που πηγαίνουν στις πλατείες Όπως προχθές Είναι ξεσηκωμένοι Πρόκειται για περί αμοιβάδας έτσι Είναι ξεσηκω... δηλαδή ξεσηκωθήκαν απέναντι σε τι Είναι ξεσηκωμένοι οι την στην κυβέρνηση Καμία αντίρρηση Να δούμε Περιμένουμε να δούμε πόσο θα ξεσηκωθούν Όταν θα τους πει 20, 30, 40, 10% Κόψιμο στα μιστά Εκεί περιμένουμε να δούμε Πόσο θα είναι υπέρ τη κυβέρνηση. Παρακαλώ Για να δεν είμαι ερώτητα, η ερώτηση που κάνει, είναι... Ναι, ναι, ναι, Τι λέω και εγώ μετά από τσικνοφέμπι, τι μου ήρθε, δεν έβαζα κανένα κλαρίνο εδώ Κέντρο Ίσπρόξης Ασφαλιστικών Οφειλών, μάλιστα. Και τι σου είπαν ότι αν δεν πληρώσεις... Τώρα σου στείλανε χαρτάκι, Πώς το λένε κέντρο Μακ κέντρο Ίσπραξης ασφαλιστικών αφιλών Να είσαι καλά φίλος Να είσαι καλά Έλα φάει ελπίδα τώρα εσύ Φά ελπίδα Κόψε μια μέρη ελπίδα γωνία Έλα γεια Καλή μου όρεξη λέει εδώ φίλος Ήδη μου στείλαν τα χαμπέρια Λέει φτιάξαν κέντρο Ίσπραξης ασφαλιστικών Προ τα λένε εισφορών, με χαρτιά και απειλέ μέσα. Αλλά τι, πού να πληρώσει ο άνθρωπο. Έχει ένα σταυρό σημεροκάμα του 4-5 χρόνια. Δεν πρέπει αυτή την κατηγορία των ανθρώπων κάποιο να τη σκεφτεί, παρά το μόνο που σκέφτηκε ο Λαφαζάνη είναι πώ πώς θα δώσει κι άλλα επιδόματα στου συνδικαλιστές τη ΔΕΗ και ιδιωτικέ ασφάλειε. Τελικά, πόσε ταχύτητε θα παραμείνουν σε αυτή την Ελλάδα ανάμεσα στου ανθρώπου. Πόσε ταχύτητε. Ορίστε, α είπα ήρθε πρωί πρωί Ο άλλος είναι με το χαρτί στο χέρι Και τη θηλιά στο λαιμό Πάντως, εντάξει, τώρα εκεί να δούμε τι έγινε στο σοου Θα μπει άλλος μηχανισμός στη θέση της Τρόικας Να το λέμε Τρόικα ρε παιδί μου θα, θα το λέμε ξέρω εγώ Πώς θα το πούμε ναι. Το καταργεί το μνημόνιο θα το δώσει άλλο όνομα και μετά από έξι μήνε θα υπογράψει άλλο συμβόλαιο και δεν θα λέγεται μνημόνιο αλλά κοινωνικό συμβόλαιο. Oh, κοινωνικό συμβόλαιο. Οπότε θα έχουμε του κοινωνικοσυμβολαιορίτε με του αντικυκλικοσυμβολαιορίτε. Κατά Κατάλαβε, Μεγάλε, αυτοί παίζουν στι πλάτε μια μερίδα αυτό που λέγαμε. Μια μερίδα λαού, ο οποίο συνεχίζει να ξεσκίζεται. Θα συνεχίζουν να παίζουν διότι το πρώτο μέλημα μιας χαριστερής κυβέρνησης oh. το πρώτο της μέλημα δεν ήταν να βγει να φωνάξει υπέρ του στρατού της oh. των ψηφοφόρων δηλαδή του δημοσίου oh. έπρεπε να βγει να φωνάξει και, γιατί και άλλοι την ψηφίσαν oh. τι θα κάνεις με αυτούς τους ανθρώπους oh. που είναι πατικωμένοι μέσα στη μελαγχολία αυτή τη στιγμή σαν τον άλλον που έχει το χαρτί στο χέρι oh. του κεάου όπως το λένε, oh. τι θα κάνεις οπότε κυρία μου και κυρία μου περίμενε, περίμενε ξεσηκωμένε μου, περίμενε απλά θέλω να δω πόσο ξεσικομένος θα σε υπέρ της κυβέρνησης με τα νέα μέτρα που έρχονται διότι διότι ο γούνκερ το τόνισε ότι το 30% των μέτρων που η ελληνική κυβέρνηση θεωρεί αντικοινωνικά πρέπει να αντικατασταθούν με μέτρα που θα ισοβαθμούν σε χρηματική απόδοση από αυτά που καταργούνται τώρα τράβα εσύ εκεί να κάνεις Θα σου πω εγώ τι θα κάνεις Μόλις θα δεις να πούμε το ψαλίδι Στα φράγκα Εντάξει Σε είδαμε και με την προηγούμενη κατάσταση Η συνείδηση είναι συνδεδεμένη Με το πορτοφόλι Οι φίλοι μας Οι φίλοι σας, σύμμαχό σα, Φίλοι μας όχι δικιά μας Δικιά σα η κυρία Μέρκελ <Τι> Ε, τι δήλωσε μετά τη συνάντησή της με τον Αλέξη Δεν ασχολούμε με στρατηγικές Εμένα αυτό που με ενδιαφέρει είναι τα μέτρα να έχουν αποτέλεσμα Γιαβολ, Φραου Μέρκελ Πες μας κι άλλα, Φραου Μέρκελ Είναι καλό Ορίστε Καλημέρα Τι κάνουμε Δουστίν, σαν ο Τιν Λαμπερτ, John Bercell, με μέσην, δε, κατ' Σωστά Να είσαι καλά κύριε. Καλή σου μέρα Να είσαι καλά Ανεβαίνουν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ Ξέρεις ε, Κυρία Ελένη μου κάποτε στην Ελλάδα Υπήρχε ε, Μια υπηρεσία Πώς διάλειτοι λέγαν Αγορανομικού ελέγχου Υπήρχε Όχι πώς, oh, Ξέχασα τα Τέλος πάντων υπήρχε Καθορισμένο Το ποσοστό λιανικής και χουνδρικής ε, πώληση από το κράτος και οι παραβάτε τιμωρούνταν. Θα μου πεις, ε, το τηρούσαν. Φυσικά το τηρούσαν. Φυσικά το τηρούσαν. Μετά αυτά επί σοσιαλισμού, όταν πήρε ο λαός την εξουσία στα χέρια του, καταργήθηκαν. Οπότε, παρακαλώ. Δε ναι, ναι, ναι, ναι. Να σε καλά, να σε καλά. Λοιπόν, αυτά καταργήθηκαν. Όταν πήρε την εξουσία ο λαός στα χέρια του και από εκεί και πέρα... Ε, Ξεκίνησε το μεγάλο πανηγύρι, μιας και Μπούκαραν και οι πολυεθνικές. Ε, έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν, ας πούμε σε καπιταλιστικές οικονομίες πρώτης γραμμής, όπως είναι ο Καναδάς ας πούμε. Το μεικτό, πρόσεξτε, το μικτό ποσοστό κέρδου, ας πούμε στο σούπερ μάρκετ ήταν πριν 10-15 χρόνια 5%. Δηλαδή, αν τον Τζίμπα και δεν πανάταν ο μεγαλύτερο σούπερ μαρκετζή να βάλει 5,1 τον έστελνε αδιάβαστο. Γι' αυτό και είναι πρώτη γραμμή καπιταλισμού. <Τι> Τώρα μπορεί να είναι παραπάνω, δεν ξέρω, αλλά δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά. Και λέγαμε από παλιά, ουδή από αυτού του αδούλευτου δεν ξέρουν τι θα πει με ροκάματο. Μπορεί να αντιμετωπίσει όλε αυτέ τι ιστορίε διότι δεν ξέρουν τι θα πει με ροκάματο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή για να ελέγξει τις συμφωνίες των εταιριών παραγωγής ή χονδρικής, ας πούμε πολυεθνικές, με τα σημεία ελληνικής, πρέπει να, έχεις, να το έχεις, να το, το ξέρεις το άθλημα. Πώς, ξέρω εγώ, πλέκεις βελονάκι, δεν μπορώ να πάω να πλέξω εγώ βελονάκι, τώρα κραλένει έτσι δεν είναι, λοιπόν, ή να φτιάξω κάνα τσοράπ με τις βελόνες, οπότε λοιπόν, τι δουλεύουν άγρια, τους δουλεύουν άγρια. Δηλαδή τους παρουσιάζουν ένα τιμολόγιο, παράδειγμα, ότι αγοράσαμε, ξέρω εγώ, μπότσκες και μας έκανε η εταιρεία παραγωγής μπότσκας 10% έκπτωση και αυτό ήταν, αυτό πιστεύουν Άιτε να τους παρουσιάσουν και ένα συμβόλιο προώθησης, τέλος πάντων, και πιστεύουν ότι αυτό είναι Δεν γίνεται Πάρε έναν άνθρωπο μέσα από αυτές τις ιστορίες, πλήρωσε τον και τον αποκλειστικά να σκαλεί αυτά τα πράγματα, ξέρετε τι έχει να βάλει, σου λέω σε έναν τομέα. Φαντάστορα τι γίνεται σε άλλου τομεί. Έχι... Είναι αδύνατο να τα γνωρίζουν αυτά τα πράγματα, διότι και άνθρωποι του κόσμου δεν είναι, δεν κυκλοφορούν έξω. Έχι... Δεύτερον, δεν έχουν σταυρό μυροκάμματο στη ζωή του και ειδικά σε κατηγορίε ευαίσθητε. Έχι... Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, ο Σούλτ, να πάμε εμεί τα δικά μα εδώ, τα καλαγκιουζίλικα, μα είπε ότι είμαστε στο πλευρό τη ελληνική κυβέρνηση. Να φορολογήσει του κατόχου μεγάλου κεφαλαίου. Μπαϊ, Σουρε Γεια Σουρε Σούλτ! Μα γι' αυτό η ελληνική κυβέρνηση, για να φορολογήσει του κατόχου μεγάλου κεφαλαίου, δεν θέλει την Τρόικα, αλλά θέλει το Ιστιτούτο Λεβί στην Ελλάδα, θέλει τη Lehman Brothers και τη Λαζάρ. Αυτοί είναι οι δική να φορολογούν το μεγάλο κεφαλαίου Ρε Σούλτ, προχώρατε. Οπότε είναι στο πλευρό σα και ο Σούλτ, παιδιά, και αυτό στι πλατείε, λοιπόν. Να φορολογήσετε τους κατώχους μεγάλου κεφαλαίου και να πατάξει τη φοροδιαφυγή. Μάστε. Λοιπόν... Από την άλλη πλευρά μας είπε ο φίλος Σούλτς θα βοηθήσουμε με κοινωνικά μέτρα. Με κοινωνικά μέτρα θα μας βοηθήσει ο Σούλτς. Τι είναι τα κοινωνικά μέτρα. Θα μα στείλει λε βαζελίνη. Ξέρω εγώ τι να σου πω. <Το> και κάποιος πρέπει να τους ρωτήσει Κάποιο πρέπει να του ρωτήσει. Το πρώτο που έπρεπε να του ρωτήσουν. Παρακαλώ. Καλώς το παλικάρι. Εποπτεία εμπορίου. Α, μάλιστα. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Εποπτεία εμπορίου. Να σε καλά, καλή σου μέρα. Εποπτεία εμπορίου. Μου λέει εδώ το παλικάράκι που με παίρνει τηλέφωνο και μου λέει ιστορίες από την uh, περίοδο του 60. Λοιπόν ε, Η πρώτη ερώτηση που έπρεπε να κάνουν ε, Προς τους μέχρι χθε κυβερνήτες Και συγκυβερνήτες της Ελλάδας ήταν Πού πήγαν τα δισεκατομμύρια των μνημονιακών δανείων Αυτά τα οποία χρεώθηκες για, Και τώρα σου ζητάνε και σου ζητάνε Προσέξτε Μόνο το 11% χρηματοδότησε τις ανάγκες των πολιτών Δηλαδή μιλάμε για μισθούς, συντάξεις, κουλουποτού το 16 από αυτά τα δάνεια πήγαν για πληρωμή τόκων. Το υπόλοιπο το 73% έρχονταν και γύριζαν πάλι στους δανειστές για τις κεφαλαιακές ανάγκες. Αλλά το σύνολο σε καλούν εσένα και εμένα να το πληρώσουμε. Καλούν αυτό το λαό να το πληρώσει. Λοιπόν, με λίγα λόγια μια δίκαιη κυβέρνηση θα αποδεχόταν, λογικά δηλαδή, μια κυβέρνηση Μόνο το 11% του χρέους της χώρας Εγώ σου λέω ότι χρειάστηκε να δανειστείς Αυτά δανείστηκες Αυτό τα άλλα πού είναι τα λεφτά Πού είναι τα λεφτά Τα 227 δις μνημονιακών δανείων Καλύπτουν τα 2 τρίτα Του 175% του χρέους Επί του ΑΕΠ Με απλούς υπολογισμούς Με απλούς υπολογισμούς Αν σας φαίνονται λαϊκίστικα Αλλάξτε μπάντα δίπλα παίζει η μπάολα Λοιπόν Οπότε πριν τρέξετε για συμπαράσταση Καλά κάνατε και τρέξετε για συμπαράσταση Καμία αντίρρηση λοιπόν, Κάντε τους και καμιά ερώτηση Όχι τίποτε άλλο δηλαδή Επειδή ως ο Νούπο Με άλλα ονόματα θα δούμε χειρότερα Παρακαλώ Έλα Καλώς το παιδί Ναι, ναι Ναι, ε, δεν τα έπαμε Πάλι θα τα λέμε, δεν τα έπαμε Να είσαι καλά Ρε αγορανομική Αγοραναμική Δεν είπα αγροφυλακή, μην μπερδεύεσαι Λοιπόν, πολύ τα λεπτά λοιπόν Επειδή Τα ωραία που θα έρθουν Λέμε τα ωραία για εσάς, τους βολεμένους Για τους υπόλοιπους η κατάσταση θα χειροτερέψει Λοιπόν τα οποία έρχονται με άλλο όνομα Βέβαια είπαμε δεν θα το λέμε Τρόικα Θα το λέμε ε, Θα το λέμε Kim Passenger Παρακαλώ Παρακαλώ Ναι, φυσικά το δεν Ναι μωρα τώρα Να σου πω τώρα Έλα τώρα μωρα Προειδευόμαστε μεταξύ μας τώρα Δηλαδή τι θα, τι θα Τι θα πούνε αυτοί Να σου πω Να σου κάνω Να εντάξει έλα μου φίλε μου Δηλαδή εσύ πιστεύεις ότι θα αλλάξει κάτι Πίστεψες εντάξει Καλά έκανες και πίστεψες μεγάλε Καλά έκανες και πίστεψες Τώρα βαριέμαι να σου πω πολύ απλά και δεν βαργέμε, δηλαδή σαν σκύλο βαριέμαι ούτε κούλα δεν βαριέται έτσι να σου πω είναι απολύτως ίδια η περίοδος που διανύουμε από το 40 μέχρι το 50, 50 τόσο απολύτως ίδια απολύτως ίδια δηλαδή αυτό που λέμε η ιστορία επαναλαμβάνεται ως φάρσα λοιπόν είναι απολύτως ίδια η ιστορία και κάπου εκεί ανάμεσα είναι και μια Ελλάδα η οποία παίζει τι δεν είναι ίδιο από το 40 μέχρι το 50 τόσο με τις σημερινές εποχές το ότι επιτέθηκαν οι Γερμανοί αφήνοντας πίσω τους συντρίμμια όπως τον πρώτο και δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο ας τον πρώτο Έτσι, χιλιάδες θύματα τι δεν είναι ίδιο δεν είναι ίδιο το ότι η Γάλλοι εκεί σε εκείνο τον πόλεμο δεν κράτησαν μία μέρα στη γραμμή Μαζινό και τώρα πήγε ο Σαρκοζή και έγλυφε τη Μέρκελ από την πρώτη μέρα να... Οι ουρές, οι Γάλλοι Δεν είναι ίδιο Το ότι η ιστορία με τους κουίσλινγκς Απάνω, οι οποίοι βγαίνουν τώρα Και σε βρίζουν σένα γλύφοντας τα ποδάρια των Γερμανών Δεν είναι Κάτσε να στα πω τώρα, δεις πόσο πλάκα έχει η ιστορία Παρακαλώ Καλημέρα Καλώς τον Δόξα να έχει Ναι Ναι Ναι Ναι Ναι τα μου λίγο γρήγορα όμως γιατί να κάνω ναι. Να είσαι καλά φίλε για Λοιπόν δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση μεγάλη Λοιπόν Τι σου έλεγα λοιπόν Τι είναι διαφορετικό δεν είναι όπως σου έλεγα από πάνω οι βορείοι με τους κουίσλινγκς δεν κάνουν τα ίδια θα μου πεις πρόσεξε μπορείς να μου πεις μα δεν είναι άξονα τώρα πως δεν είναι άξονας τότε ήταν Αγγλ... Ι... Ι... Ιταλία Γερμανία ε... Ιαπωνία είδε εσύ την πιο πτωχευμένη από την Ελλάδα Ιταλία να τη συμπεριφέρεται η Γερμανία αυτή τη στιγμή όπως συμπεριφέρεται στους Έλληνες και φυσικά είναι άξονας Όσο για τους Ιάπ Ιάπωνες αυτή είναι τελειωμένη μετά τη Φουκοσίμα Όπως τελειωμένος ουσιαστικά πρέπει να είναι και ο πλανήτης θα δούμε τι θα γίνει Αλλά είναι μια καινούργια αγορά Που λέγεται Κίνα Εσύ τι λες δεν είναι στον άξονα Αυτή η φούσκα η οικονομική Να πάμε παρακάτω σε ομοιότητες εποχών Πολύ ευχαρίστως Να πάμε σε παρακάτω σε ομοιότητες εποχών Τι έγινε λοιπόν Έγινε η ιστορία όλοι από τα πετρέλια και τα, τους χάλιβες και αυτά που πουλαγαν στο Χίτλερ αποφάσισαν να, να, να στείλουν τα δικά τους παιδιά ως συμμαχικά στρατεύοντα να πολεμήσουν στο Χίτλερ Μπράβο και το κάνανε Κάπου εκεί ανάμεσα ήταν και η Ελλάδα με τις αρυνές επιθέσεις και αυτά και έγινε τι έγινε και νίκησαν οι σύμμαχοι Μπράβο, Μπράβο. Νίκησαν οι σύμμαχοι και τι έγινε μετά ακριβώς στην Ελλάδα Αφού έγινε τι έγινε με τον εμφύλιο είχαμε τη... το σχέδιο Μάρσαλ Με την Ούντρα Το ίδιο πράγμα δεν κάνει ο Αλέξα αυτή τη στιγμή Με τον Κουρία με τον και τον ΟΣΑ Άλλαξαν δηλαδή η κατοχική Γερμανία Αυτό γίνεται αυτή τη στιγμή Διότι οι Γερμανοί είναι γεννημένοι για να χάνουν Στο τέλος θα χάσουν Λοιπόν Και θα βρεθεί κάποιος Πολύ σύντομα Κάποιος νέος Τσόρτσιλ ο οποίος θα πει το περίφημο λέμε τώρα συ γέλα λίγο ότι οι ήρωες πολεμούν σαν Έλληνες και λοιπά, θα βρεθεί κάποιος άλλος ραδιοφωνικός σταθμός όπως είχε βρεθεί εκείνος της Μόσχας παλιά που είπε ότι ήσασταν υποχρεωμένοι να νικήστε γιατί είσαστε Έλληνες και το ερώτημα είναι το εξή μεγάλε Είδε εσύ μετά το σχέδιο Μάρσαλ 4852 να κερδίζει κάτι ο λαός από αυτή την ιστορία μην ξεχνάς κάτι πολύ απλό ότι στην πρώτη περίοδο της κυβέρνησης της Ελλάδα από τον Καραμανλέα τον Εθνάρχη τον αποκαλούμενο και Εθνάρχη η, η ανάπτυξη ήταν μεγαλύτερη από τη Ιαπωνία σε εκείνη την εποχή αυτό δεν δε λέει τίποτα πήρε τίποτα ο λαός σε παιδεία σε υγεία πήρε τίποτα ε, το, ίδιο, το τρίτο το μακρύτερο θα πάρεις και τώρα με το καινούριο σχέδιο Μάρσαλ είναι η ίδια ακριβώς η ιστορία. Δεν έχει αλλάξει τίποτε. Έχουν αλλάξει όνομα και όπλα. Δεν έχουν πάντσερα και σφαίρε, έχουν λεφτά. Όπω βλέπετε, τα λεφτά σκοτώνουν πιο πολύ ο κόσμο. Οπότε λοιπόν, τι να μας πουν τώρα, Μεγάλε, τι ακριβώς να μα πουν τώρα. Πυρί, <Σιναι> Φυσικά αποδέχεται ο Τσίπρα αυτή τη στιγμή αυτό που είπαν οι δικαστέ του Μπάτσι. Αλλά τι, άλλα, τι άλλαξε μεγάλη από εκείνη την περίοδο, Άλλαξε τίποτα Εσύ που μα κάνει, μα πουλά πνεύμα τώρα για του ξεσηκωμένου και τέτοια, Άλλαξε τίποτε. <Σιναι> τίποτα απολύτω. Οι ίδιοι δοσύλλογοι επιζήσανε, οι ίδιοι δοσύλλογοι κυβερνήσανε. Για το λαό έγινε κάτι. Έγινε κάτι για αυτό το σφαγμένο λαό που έτρεξε να πολεμήσει σε Αλβανίε, τον έστειλαν σε ξερονίσια, <Σιναι> τον βάρεσαν. Τον άφησαν χωρίς μεροκάματο Έγινε κάτι για το... Τίποτα δεν έγινε για το λαό Όλα γίνονταν για, τα... για αυτούς που μοίραζαν την πίτα Λοιπόν Κατά τον ίδιο τρόπο Λοιπόν Επειδή η... Αυτά τα κουφιο... κουφιοκεφαλάκια Της αθλητικογραφίας Λένε ας πούμε το περίφημο στο τέλος όταν πηγαίνει παίζει η Γερμανία Στο τέλος οι Γερμανοί πάντα κερδίζουν Στο τέλος οι Γερμανοί πάντα χάνουν μεγάλη. Είναι γεννημένοι για να χάνουν Είναι το κύτταρό τους τέτοιο Κατάλαβες το θέμα τώρα Μετά το μπραφ που θα γίνει με αυτούς Είναι τι θα τους κάνουν Πού θα τους χρησιμοποιήσουν Θα είναι ανατολική και δυτική Γερμανία Δεν νομίζω Παρακαλώ Λέλα, Λέλα, Καλά, το κατάλαβα, δεν χρειάζομαι ενημέρωση Λοιπόν, μεγάλε, για πρέπει μας Τι άλλαξε δηλαδή Τι ξαφνικά, εσύ πίστεψες δηλαδή τώρα να σου πω και κάτι άλλο, να δεις πόσο ίδιες είναι οι εποχές μεγάλε Να δεις πόσο ίδιες είναι οι εποχές Ότι, παρακαλώ Να, τελειώσω. να τελειώσω. Λοιπόν, να σου πω πόσο ίδιες είναι οι εποχές Και εκείνη την εποχή Ο πρόδρομος της αριστερά Του ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα, η ΕΔΑ Κοίταξε πόσο ίδιες είναι οι εποχές Έπαιρνε τεράστιο ποσοστό Δηλαδή γιατί τους τρομοκρατημένους Έλληνες εκείνη την εποχή το ποσοστό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ έναντι της ΕΔΑ σήμερα είναι μηδαμινό. Κοίταξε πόσο ίδιες είναι οι εποχές. Μεγάλη. Άνοδο εκείνη την εποχή είχε και αριστερά με τον πρόδρομο του ΣΥΡΙΖΑ την ΕΔΑ. Θέλεις να σου πω και πόσο ίδιες είναι ακόμη οι εποχές. Ότι με, και με την άνοδο της αριστεράς τότε και με τα σχέδια Μάρσαλ με, πριν και με όλα αυτά οι Έλληνες κατέληγαν στα σκλαβοπάζαρα της Γερμανίας όπως καταλήγουν ακριβώς και σήμερα δεν έχει αλλάξει τίποτε μεγάλε τίποτε απολύτως δεν έχει αλλάξει είναι τόσο ίδια όλα η, η εδώ λέγεται ΣΥΡΙΖΑ η Γερμανία ξέρω εγώ λέγεται Ντουμπάι η Γερμανία, Γαλλία, φεύγουν οι Έλληνες να επιβιώσουν τίποτα δεν έχει αλλάξει απολύτως Εντάλαβες, οι Γερμανοί είναι γεννημένοι για να χάνουν και στο τέλος θα χάσουν. Το θέμα είναι τι θα γίνει, όπως έλεγα και προχθές. Θα τους χρησιμοποιήσουν πάλι ως ε, πολιορκητικό κρυό για την κονόμα τους και για την ε, οικονομική τους, ε, ξέρω εγώ, ε, μεγαλοσύνη. Ή θα τους, τι, θα τους τελειώσουν κανονικά, γιατί α, α θα μου πεις και τότε το ίδιο πήγα να κάνουν αλλά χρειαζόταν τα παιδιά. Είναι καλά ζα για να... Μα... για να κάνουν αυτό που κάνουν Νομοτελειακά είναι αυτά τα πράγματα Δεν έχει αλλάξει Τίποτε Είναι ακριβώς τα ίδια Ακριβώς τα ίδια Με την ε, άνοδο Της εξουσίας του Τρίτου Ράιχ Με την ε, πολεμική Ιστορία η οποία στήθηκε με, την, ε, με τις επιθέσεις Στις χώρες πάρτες μία μία Μία μία να δει Τι έγινε βέβαια ε, η μοναδική διαφορά είναι Αυτό πρέπει να το τονίσουμε Και να επιμείνουμε Ότι όταν επιτέθηκε ε, στην Ελλάδα Αφού ο φίλος μας ο Μουσολίνης ε, Μάζευε τα βρακιά του στην Αλβανία Και επιτέθηκαν από πάνω Το βρήκαν σκούρα Δεν ήταν τα γαλάκια να στήσουν κόλλο οι Έλληνες Και τούτη τη φορά βέβαια βρέθηκα, Βρήκαν τον Παπαντρέο Ο οποίο του έφερε Ναι, σε αυτό υπάρχει μια τεράστια διαφορά Παρακαλώ Ναι. Αυτό δεν λέμε Φίλα έλα να σου πω Εσύ ζητάς πολλά του τους άλλους <laughs> <laughs> ε, Ρώταμε και μένα εδώ <laughs> Έλα Γεια σου φίλε μην, ε, μην ζητάς πολλά φίλε μου Μην ζητάς πολλά Αυτό είπα Ότι αυτοί, αυτοί οι οποίοι του πουλάγαν Πετρέλαια, Χάλιβα και του Χίτλερ Μετά έστειλαν τα δικά τους παιδιά να, να είναι σύμμαχοι απέναντί του <Κι> Τέλος πάντων, α, πολλά είπαμε Είναι η ίδια ακριβώς η εποχή μεγάλη Εκτός από μια ιστορία Στο ότι οι Έλληνες τότε αντιστάθηκαν στο Ρούπελ Μέχρι με... σε κάτω, Ενώ τώρα βρέθηκε ένας όχι, μη μία λοιπόν ο οποίο δικούσε την Ελλάδα με 1,5 εκατομμύριο υπογραφές για να τον κάνουν πρόεδρο, Ελλήνων Και παρε... την πήγε την Ελλάδα από την Κοτσίδα και την παρέδωσε στους Γερμανούς και στο... στην παρέα τους Αυτή είναι η μοναδική διαφορά Η μοναδική διαφορά Δες τα δόλα τα άλλα να δεις την είναι η ίδια Κυρία μου και κυρία μου Τι έγινε εσύ? Άλλαξαν οι Γερμανικές Κοίταξε να δεις κάτι τώρα Με τις πληρωμένες Πριν 10-20 μέρες, 30 Πόσο έγινε το 80% των uh, Γερμανών θεωρούσε τους Έλληνες παρήσακτους. Τώρα τους θέλουν να μείνουν στην Ευρώπη. Κατάλαβες μεγάλη. Αυτοί, με εμείς, αυτοί κάνουν τα τερτύπια τους, αυτοί κάνουν τα πεγνίδια τους και μερίδα του κόσμου υποφέρει. Όταν λέμε υποφέρει, υποφέρει. Hey! Hey! Πώς δεν είπαμε την υπηρεσία του Αλωνού που του το χαρτί. Ήσπραξης οφειλών. Καλά, τώρα πιστέψω εγώ το. Ο ΑΕΔ δίνει ένα. Ο ΑΕΔ φυσικά δίνει ένα εκατομμύριο 230.000 άνεργους άνεργου. Λοιπόν, οι άνεργοι στην Ελλάδα, έχουμε, είπαμε επανειλημμένω, είναι πάρα πολύ περισσότεροι. Πάρα πολύ περισσότεροι. Πάρα πολύ περισσότεροι. Η... Τι έχουμε λοιπόν, βέβαια, βέβαια για να. Εκείνο που με το οποίο θα σε κρατάμε μια ζωή, το καινούριο όπλο τη εκμαλωσία, το χρήμα, δίνεται αφιδό στις τράπεζες τους. 5,5 δις θα ξαναδώσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στις ελληνικές τράπεζες. Κατάλαβες? Έφτασαν την χρηματοδότηση των τραπεζών στα 65 δις. Ε, γιατί εντάξει, οι Έλληνες που να βρουν ρευστό να, ε, να βάλουν στις τράπεζες. Δεν υπάρχει σάλιο. Κατάλαβες μεγάλη. Τι μας λες τώρα ε, οι συμφωνίες και... Σε ασχολήσου τώρα με το κασκόλ του Βαρουφάκη Και έρχονται και άλλα Λοιπόν Υποσχέθηκε η κυβέρνηση Κατώτατο μισθό όπως είπαμε 751 ευρώ Αλλά μάλλον υπολόγισε Χωρίς τους εργοδότες Προσέξτε η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών και Ελευθέρων Επιχειρηματιών Είπε στο σκουρλέτι Ότι δεν γίνεται να δοθεί τέτοιο μισθό Γιατί θα αναγκαστούν σε άλλες απολύσεις ή θα κλείσουν και όσες επιχειρήσεις έμειναν Ζητάτε λέει να δώσουμε Στο σκουρλέτι του 660 εκατομμύρια ευρώ Το χρόνο Να τα δώσουμε σε μιστούς Όταν σχεδόν όλοι οι μικρομεσαίοι Είναι χρεωμένοι. Η κατάσταση μεγάλε είναι μπάχαλο Και στους μιστούς Τα λέγαμε και συνεχίζεται και σήμερα Οι εκβιασμοί για κάτω από το τραπέζι Από 100 ευρώ 200 ευρώ Από 150 ευρώ αλλά είναι μπάχαλο και στους ε, μικροεπαγγελματίες, βιοτέχνες και στους όσους έχουν απομείνει δηλαδή Η κατάσταση είναι μπάχαλο Αντί λοιπόν να πέσουν με τα μούτρα να φτιάξουν αυτή την ιστορία Οι πρώτες εξαγγελίες του Λαφαζάνη ήτανε Πώς θα κάνει ιδιωτική ασφάλεια και πακέτα για το συνδικαλιστήριο της ΔΕΗ Της ΓενόπΔΕΗ Όπως καταλαβαίνεις μεγάλε, οι ζουν και βασιλεύουν Άρα δεν αλλάζει το κύτταρο. Δεν αλλάζει η κατάσταση. Έπρεπε, το πρώτο πράγμα που έπρεπε να κάνουν ήταν αυτό. Πάρα πολύ απλά. Τι δεν μπορεί να κτύσει, πόσο απλό δεν μπορεί να κάνει το κράτο αυτή τη στιγμή. Να δώσει πετρέλαιο ας πούμε και λέμε τώρα επειδή μου μια χαζή λαϊκίστικη σκέψη στη Θεσσαλία να, να, και όλο το στάρι να το έχει προπολιμένο λέμε τώρα να πούμε στο, του, στο Κουρδιστάν στο τουμπεκιστάν τι δεν μπορεί να κάνει δηλαδή να μαζέψει τους ελευρωπαραγωγούς με το χρυσάφι που τους το παίρνουν οι Ιταλοί για ένα κομμάτι ψωμί και να το δώσει στην παγκόσμια αγορά τι δεν μπορεί να κάνει αυτή η ρημάδα η κυβέρνηση αμέσως και το μόνο που μπορεί να κάνει ο αδούλευτος ο άεργος Κυβερνήτης είναι να σκεφτεί πω θα δώσει περισσότερα λεφτά Σε αυτόν που δεν κάνει καμία παραγωγή Παρακαλώ Όχι, δεν μπορεί να σου φέρει χρήμα ο κύριος Τσίπρας, ούτε κανένας από αυτούς μπορεί να σου φέρει χρήμα Γιατί όσο συνεχίζει να, είσαι, να λατρεύεις αυτή την ιστορία της ΕΕ, ε, λοιπόν δεν, με, τα, με τις ποσοστώσεις και αυτά, δεν σ' αφήνουνε Γιατί, γιατί δεν σε αφήνουνε μεγάλε νάτος ο άξονα, γιατί θέλουν να πουλήσουν το ιταλικό, το ισπανικό λάδι ή το, το, το τουρκικο κρυθάρι και το στάρι Οπότε λοιπόν μεγάλε λάτρεψέ την, εσύ, τη, την Ευρωπαϊκή Ένωση και στο τέλος σου λέω όλοι μαζί θα πάμε Λοιπόν τι να, τι να σκεφτεί δηλαδή, το πρώτο που σκέφτηκαν είναι να ικανοποιήσουν την, την μη παραγωγή θα, γιατί, γιατί δεν ξέρουν τι θα πει με για να ε, ικανοποιήσουν την παραγωγή στην Ελλάδα. Να βγάλει λεφτάρε αυτή η χώρα. Δεν, βγα... είναι... Είναι... δεν βγαίνουν λεφτά με άλλα έργα και με δάνεια. Ούτε μέσα που σου τσαμπούναγε να πούμε η γαλάζια Στρούγκα με τουρισμού και όλα αυτά τα πράγματα. Τα ξαναματάπαμε. Το χαπάκι, η βαριά βιομηχανία, ο τουρισμό είναι καλό. χαπάκι Αλλά ο τουρισμό είναι συμπλήρωμα, είναι και σε μια χώρα. ήδη ακόμα και στην Ελλάδα. Τι νομίζει να πήγαινε δίπλα στην Ιταλία που είναι πιο οργανωμένη. Καταργήσαν τις βιομηχανίες τη κάποια στιγμή η Ιταλία για να στηριχθεί στον τουρισμό ή έχει λίγο. Τέλος πάντων. Η Γαλλία, εδώ όσους επισκέπτες έχει το χρόνο στην Ελλάδα, τους έχει το Λονδίνο να πούμε σε τρεις μήνες. <Τελώς> Και τα καταργήσαν τα άλλα δηλαδή. Είναι βαριά βιομηχανία, μη μας δουλεύετε άλλο ρε παιδί μου, είστε καλαιστεροί τι παθαμάν. <Τελαι με ο κουτσίλωνο> Ω, oh, τι έχουμε <laughs> ε, Πάρε λίγο να, τώρα να φτιαχτούμε Το άκου τώρα ο, ο Βενιζέλος Είχε 20 υπαλλήλους Και δεν είχαν ούτε καρέκλα να καθίσουν Εκεί περιφερόταν και πληρονόταν Για ενάμεση χρόνο που ήταν αντιπρόεδρος Το γραφείο του Η λειτουργία του γραφείου του Κόστησε 700.000 ευρώ Οπότε τώρα εσύ την εκδίκησή σου που του πουλάνε τη... την παιμβέ τη του Βενιζέλου. Ναι μεγάλε. Υπάρχει ένα πράγμα αυτή... Τι πράγμα πώς... πώς βρίσκουνε ρε παιδί μου και χώνοι. Αυτή μια βουλευτήν από τα Μίσαια εκεί, Μάρκο. Αν δώσουμε είπες τους φτωχούς ωραίαν ρεύμα τότε θα γίνουν περισσότεροι οι που το δικαιούνται Μεγάλε τι να σου πω τώρα. Λογικά... Δεν πρέπει να απευθυνόμαστε τώρα σε... Η λογική τι λέει. Να πάμε να πούμε... Γι' αυτό η ψηφοφορία έπρεπε εδώ και αιώνε να είναι φανερή. Ή έλα ρε μεγάλη, εσύ δεν ψήφισες την κυρία Μάρκου. Πάρε δύο σφαλιάρες. Τι να πας να τώρα σε αυτό το σούρ λοιπόν; Η ψηφοφορία έπρεπε να είναι... Όπως είναι για τους απέχοντες φανερή, γιατί για τους απέχοντες είναι φανερή. Οι απέχοντες βλέπεις okay, ο κάθε... Τσαρούλας, βλέπε ότι αυτός δεν πει πρέπει να είναι φανερή η ψηφοφορία μεγάλη τι κόμμα ψηφίζεις ποιον ποιο εκπρόσωπο ψηφίζεις να πάει να ζητήσουμε ευθύνε δηλαδή και από τους οπαδούς του του Γιουργάκη και από τους, για τους βουλευτές μιλάμε τώρα έτσι και αυτά όλα τα σούργελα που έστειλαν ή στέλνουν οπότε λοιπόν τι να πει τώρα για αυτοί τι να πει για αυτοί πάμε να βρούμε και τους αυτούς που τη σταυρώσανε και να τους πούμε μεγάλη να γάλε τώρα Προσέξτε συ, συλλογισμό που έκανε το, το, το μυαλό της Γκόμενας τώρα Με Αν δώσουμε Επειδή είπε η κυβέρνηση να δώσει ρεύμα στους φτωχού, Προσέξτε τι σκέφτηκε Αν δώσουμε στους φτωχού δωρεάν ρεύμα Τότε θα γίνουν περισσότεροι οι φτωχοί που το δικαιούνται Μεγάλε Με Με... Ε, η Ελλάς, κυρία μου και κυρία μου, πρέπει να νιώθει υπερήφανο, Διότι είναι μια χώρα της ελευθερίας, της ε, έκφρασης, της αδέσμευτης δημοσιογραφίας Και όλων αυτών των ελευθεριών των δημοκρατικών Μεγάλε, στον πάτο η Ελλάδα Στο χάρτη της ελευθερίας του τύπου Ανάμεσα σε 160 χώρες έχει την 99η θέση Οκτώ θέσεις ακόμα πίσω και από το κουβέιτ <Το>, το καταλαβαίνεις δηλαδή Ένας κουβετιανός Γράφει Δηλαδή όχι γράφει οι, οι, Τους λένε Πιο Σωστά πράγματα από ό,τι λένε Οι παπαγάλοι στην Ελλάδα Κατάλαβες μεγάλε Κατάλαβες α? Τι να καταλάβεις θα μου πεις Οι <Το> <Το> <Το> Ασχολητιστικό! Ναι, ναι, αυτό είναι σημαντικό. Μπίρδεπκα! Μπίρδεπκα! Ναι, η ιστορία! είναι τελειωμένη, Είναι τελειωμένη, μόνο έρθει και καραφλούζω. Και Τίποτα Έχει τελειωμένη ιστορία Η ιστορία πριν φύγουνε, Θα την έχουν τελειώσει Και με τα συχνότητες και με όλα Θα έχεις μόνο μπομπολοκαραφλούς Ο Βαρδενογιαννέος Και Έρτ Τι άλλο πως αλλιώς Και θα καθόμαστε Χάπα το ακούς Με ανοιχτό το στόμα και θα κοιτάμε την Έρτ πα. Λοιπόν, ναι, αυτό, για, προσέξτε, για Αυτό είναι δημοκρατία, μόνο στην Ελλάδα, η ΕΡΤ Λες, πραγματικά δεν ήξερε Κανένας τι συνέβαινε μέσα στην ΕΡΤ, μα κανένας Τόσα χρόνια Αλλά ειδικά την εποχή του Σιμίτη με τε, που, που έφτιαξε Δέκα χιλιάδες Καταρχάς ραδιοφωνικούς σταθμούς Ό,τι πικραμένος ήθελες πληρώνονταν από την ΕΡΤ εκείνη την εποχή λόρ λόρ, τε... Κυρία μου και κυρία μου Να πάμε. Από την ζωή του Μάτριξ των βολεμένων Στην πραγματική ζωή 37 χρονος πατέρας 37 χρονος πατέρας Άνεργος επί 5 χρόνια ουρίεται και ουρλιάζει Δεν θέλω να στείλω τα παιδιά μου σε ίδρυμα Και βέβαια την κραυγή Απόγνωση αυτού του άνεργου πατέρα δεν την άκουσε κανένας Το πρώτο πράγμα που κάνανε Να τρέξουν, να τρέξουν, κάνανε να τρέξουν στους ημέτωρους βολεμένους Να τους μπουκώσουν κι άλλο Δεν θέλω λοιπόν να στείλω τα παιδιά μου στο ίδρυμα Λέει ο άνθρωπος Λοιπόν Και φυσικά βλέπει να τον εγκαταλείπουν οι του Δεν υπάρχει Χτυπάει πόρτες Πέντε χρόνια άνεργος Δουλεύει πάει να Χτυπάει πόρτες ακόμη και για 5 ευρώ Είναι αυτό που σου έλεγα πριν Και λέγαμε και από πριν στο φίλο μας Στο Στρατούλη για τους μισθούς που θα ανέβαζε Τα μαύρα Για 5 ευρώ Λοιπόν Έχει Τα παιδάκια του 18 μηνών Το ένα Και 8 μηνών το άλλο Κατάλαβες Και βέβαια το χαμόγελο του παιδιού βοηθάει όσο μπορεί με το, εκεί α, που ζει στην Αμαλιάδα ο άνθρωπος θέλει να πληρώσει και τη ΔΕΗ δεν έχει, κατάλαβες κυρία Μάρκο μου πως σε λένε ο παδέτης κυρίας μάρκου. οπότε σκοτώστε τον με λίγα λόγια να του κόψουν και το ρεύμα πήγα λες στην εκκλησία να στήσω βοήθεια και του ζήτησαν χαρτιά τα πήγα λέει τα χαρτιά, Αλλά το είπαν δεν γίνεται Στο νοσοκομείο πύργο, που πήγε το παιδί Άρρωστο Τον σουτάνε και, το, ε, ε, και πήγε το χαμόγελο του παιδιού Να δώσει φάρμακα Στο άρρωστο παιδάκι Κυρία μου και κυριέ μου Δεν είναι μια ιστορία Που εσείς οι, οι Προοδευτικούλιδες Μπορείτε να την ακούσετε λαϊκισμό είναι μια πραγματική καθημερινή ιστορία Από αυτές που βιώνει η μερίδα του λαού Που σφάχτηκε Γιατί το μοναδικό δικαίωμα που είχε Το, το μοναδικό δικαίωμα ε, απέτηση που είχε στη ζωή ήταν να ονειρεύεται Εσείς τι να ονειρευτείτε τώρα Κατάλαβες Αλλά καλό Ναι, ναι, ναι, ναι. ναι φίλε μου έτσι όπως το λες είναι Φτάσανε στο σημείο οι επικοινωνιολόγοι Του συστήματος αφού τα πληρωμένα καθάρματα <συμίδι> να, κάνουν, να θεωρούν λαϊκισμό Την αναφορά σε τέτοιε ιστορίες <συμίδι> Και όχι αυτά που είπες Σου έλεγα προχθές Έτσι σε μια έκρηξη τρέλας <συμίδι> Πρόσεξε μεγάλη τώρα. Όλοι αυτοί Ο Θεοδωράκης ο Τσίπρας, ο βενιζέλο ο Σαμαράς, ο Κουρέλας Είναι οι δημοκράτες Γιατί είναι με την Ευρώπη Εμείς οι οποίοι συχαινόμαστε με αποδεκτικά στοιχεία Αυτή την Ενωμένη ΕΕ, Ευρώπη Είμαστε αντιδημοκράτες Αυτό οι επικοινωνιολόγοι δεν το κάνανε Δηλαδή αυτοί οι οποίοι δεν δίνουν διάρα Για την κοινωνική δικαιοσύνη είναι δημοκράτες, είναι καλοί άνθρωποι Ξέρω εγώ χριστιανοί, ξέρω ότι είναι Εμείς που έχει μαλλιάσει η γλώσσα μας Για την κοινωνική δικαιοσύνη Και με έρευνες Και με προτάσεις και με όλα είμαστε Είμασταντιδημοκράτες Τι να περιμένεις λοιπόν από εκεί και πέρα μεγάλη Τι να περιμένεις Περιμένεις να αλλάξει όνομα το μνημόνιο Περίμενε ξέρω εγώ τι να σου πω Και επειδή τελειώσαμε και σήμερα α, να ευθυμίσουμε λίγο με ένα γρήγορο τραγουδάκι και να επιστρέψουμε να το κλείσουμε το μηχάνημα α, αφιερωμένο σε όλους σας. χαμένη να βρω. Τα φιλιά της μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάκως τα βράδια, σαν σκοταδιά. Ας τη μια στιγμή για ας πετάνω, στη δερμια αγκαλιά της απάνω, κι ας πεθάνω, στο πιγρά το δικό της μου κάνω. Μουσική. Τα φιλιά της μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάκως τα βράδια στα σκοταριά. Ας διδόν μια στιγμή κι ας πετάνω την τερμή της απάνω Τα μου κάνανε μάγια και γυρίζω μονάχος τα βράδια, ζάσκω τα δυο. Ας πιθώ μια στιγμή κι ας πετάνω, στη δέρμη αγκαλιά της Να συγκρίνουμε το βιολί του Λευτέρη του Ζέρβα Με το βιολί ενός Πέρσι Αλλά όταν είσαι μάστορας Τι Έλληνας είσαι τι Πέρσι Κυρίες μου και κύριοι αυτά τα ωραία Καλά γλέντια σας ευχόμεθα Μουσική Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την υπομονή σας Και για τις παρατηρήσεις σας Μουσική Να είστε όλοι πάρα πολύ καλά πάντοτε Μουσική Για και χαρά σας. FM Stereo.